Ευχαριστώ πολύ εκβάθους καρδίας του ιερείς τους αγαπητούς ιερείς του περιλάμπρου αυτού ιερού ναού τον πατέρα Σωτήριο αλλά και τον πατέρα Άγγελο πρόεδρο της χριστιανικής κοινότητος αδελφότητος των βραχνεϊκών που μου έκαναν σήμερα τη μεγάλη τιμή να με καλέσουν εδώ να είμαστε μαζί σήμερα στη Θεία Λειτουργία να τελέσουμε το μυστήριο αυτό μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα προετοιμασίας που προηγείται μια και σε λίγο μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή το σημερινό Ευαγγέλιο το ονομάζουν και Ευαγγέλιο της Κρίσεως και καλό είναι να δούμε κάποιες προσεγγίσεις που κάνει ο Χριστός για το θέμα αυτό της κρίσεως όμως από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να λυσμονούμε ότι η περίοδος στην οποία βρισκόμαστε είναι μία περίοδος προπαρασκευαστική πριν από τη μεγάλη Σερακοστή η οποία έρχεται ποιο είναι όμως το βαθύτερο νόημα αυτών των ημερών το βαθύτερο νόημα αγαπητοί αδελφοί είναι να ζήσει κανείς με ένα αληθινό τρόπο την αγάπη. Μόνο όσοι μπορούν και ξέρουν να αγαπούν, αυτοί και μόνο θα σωθούν κατά την κρίση. Την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου τονίστηκε μια κατάσταση από την οποία αγωνιζόμαστε να ξεφύγουμε όλο το σαρανταήμερο. Τονίστηκε το σφάλμα του Φαρισαίου να αναγνωρίσει τον τελώνιο ως αδελφό του την προηγουμένη Κυριακή ακούσαμε την παραβολή του ασότου Ιου. ακούσαμε για τον πατέρα εκείνο που ξέρει μόνο να αγαπάει ξέρει να ανοίγει την καρδιά του την αγκαλιά του να δέχεται να υποδέχεται και να προετοιμάζει μια μεγάλη γιορτή για το άσωτο το πλανεμένο του. Ο μεγαλύτερος γιος δεν θέλει να συμμετάσχει, αρνείται. Αυτός λοιπόν, μέχρι να αξιωθεί, μέχρι να ξαναμάθει να λέει ο αδελφός μου και όχι ο γιος σου αυτός, όπως είπε στον πατέρα του, αυτός θα παραμένει έξω αναγκαστικά αδελφοί, έξω από την κοινότητα, έξω από την οικογένεια θα είναι ένα άτομο γιατί όπου δεν υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει πρόσωπο χθες Σάββατο της απόκρεω. μνημονεύσαμε και εμείς στην Αγιά και εσείς εδώ στα βραχνείκα στην κοινότητα εδώ του Αγίου Βασιλείου μνημονεύσατε τους και κοιμημένους τι σημαίνει αυτό η κοινότητα η κοινότητά μας ζήτησε από το Θεό να θυμηθεί αυτούς που και εμείς θυμόμαστε γιατί τους αγαπάμε την επομένη Κυριακή που είναι και Κυριακή της συγνώμης και πάλι θα ακούσουμε για την αγάπη είμαστε ανοιχτοί στη Θεία συγνώμη μόνο αν δώσουμε στον συνάνθρωπό μας και τη δική μας συγνώμη αυτό σημαίνει συγχωρό συν και χωρώ βάζω μέσα μου χωράω μέσα μου τον άλλο τον συνάνθρωπό μου και αυτό είναι μια πράξη αγάπης παρατηρούμε αγαπητοί ότι όλη αυτή την περίοδο στο επίκεντρο της πνευματικής ζωής είναι η αγάπη οι προσωπικές σχέσεις ο πλησίον ο συνάνθρωπος η αγάπη είναι το κριτήριο της αληθινής πνευματική ζωής αλλά και της κρίσης την οποία αναμένουμε μόνο με την αγάπη κερδίζεται η ζωή και στην παρούσα και η παρούσα και η μέλουσα αλλά και το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα με το ίδιο θέμα ασχολείται αγαπητοί αδελφοί Κατά τη Δευτέρα Παρουσία, δεν θα ερωτηθώ για τη δίαιτα που έκανα, για την νηστεία που έκανα, αν θέλετε, για την άσκηση που έκανα. Θα ερωτηθώ όμως απαραίτητα για τις σχέσεις μου με τους συνανθρώπους μου. Αν έθρεψα πεινασμένου, το ακούσαμε σήμερα, αν ξεδίψασα διψασμένους, αν έντυσα γυμνού αν επισκέφθηκα φυλακισμένους, ασθενείς και λοιπά. Τι σημαίνει αυτό. Μοιράστηκα τη ζωή μου με τους άλλους, με τον άλλον, με τον πλησίον μου ή κλείστηκα στον εαυτό μου, στον εαυτούλη μου και πέθανα. Κάθε άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή συναντάει συνεχώς μπροστά του τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων αρκεί κάποτε αδελφοί μου να κοιτάξουμε δίπλα μας να κοιτάξουμε γύρω μας να αντιληφθούμε ότι πέρα από το εγώ μας υπάρχει και ο άλλος και ο άλλος να ξέρετε μέσα στην παραδοσή μας μέσα στην ορθόδοξη πίστη μας η σωτηρία μου είναι ο άλλος η σωτηρία μου περνάει από τον άλλον δεν σώζομαι έτσι μόνος μου είναι ο δρόμος που οδηγεί στον Κύριο ο άλλος, ο συνάνθρωπος. Εξάλλου η αγάπη μας για το Θεό πώς εκφράζεται. Δεν εκφράζεται με την αγάπη προς τους ελαχίστους αδελφούς μας. Ακούσαμε σήμερα εφόσον επιήσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων εμεί επιήσατε. Και αδελφός του Χριστού είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε είναι κάθε άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού έχει μέσα προσόντα τέτοια που μπορεί και ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρι, όπως λέμε στη θεολογία μας και απαιτεί σεβασμό και αγάπη αγαπητή το Θεό να ξέρετε τον τιμούμε και τον λατρεύουμε καλύτερα στο πρόσωπο του πλησίων. δεν μας το λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστή τι λέει είναι ψεύτης λέει αυτός που λέει ότι αγαπάει το Θεό που δεν βλέπει και δεν αγαπάει το συνάνθρωπό του που τον βλέπει. Η αγάπη προς το συνάνθρωπο ανοίγει το δρόμο προς τη βασιλεία των ουρανών. Τώρα, τη Μεγάλη Σαρακοστή θα κάνουμε όλοι μας μια προσπάθεια να επιστρέψουμε στη σχέση μας και με το Θεό και με το συνάνθρωπο. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, έρχεται η Άνοιξη. Δεν είναι τυχαίο που τίθεται τώρα η Σαρακοστή την Άνοιξη να σπάσει ο πάγος, να πέσουν τα τείχη, να μαλακώσει η καρδούλα μας και να γίνει αυτό που λένε στην πολιτική, αποκέντρωση. Να βγάλω, δηλαδή, από το κέντρο τη ζωή μου τον εαυτούλη μου και να ανοίξω χώρο για τον άλλον, για τον συνάνθρωπο ένα να ξέρουμε επιστρέφω στο Θεό μόνο εάν επιστρέψω στο συνάνθρωπο και επιστρέφω στο συνάνθρωπο μόνο εάν επιστρέψω στο Θεό ο κύριος εξάλλου δεν μας μιλάει μόνο για νηστεία έχει ένα ζευγάρι προσευχή και νηστεία και για τα δύο μας μιλάει αν νηστεύουμε δηλαδή από τη μια πλευρά το κάνουμε για να γίνουμε ικανότεροι στην προσευχή δηλαδή να επιστρέψουμε στο Θεό και αν πιστεύουμε από την άλλη πλευρά εκτός των άλλων το κάνουμε τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε να μπορέσουμε με αυτά να ασκήσουμε τη φιλανθρωπία την ελεημοσύνη τη φιλαδελφία δηλαδή να επιστρέψουμε στο συνάνθρωπο επιστροφή στο Θεό και επιστροφή στο συνάνθρωπο ήθε τώρα την άνοιξη αυτή να τη βιώσουμε σαν μια εποχή και δική μας εσωτερικής άνοιξης να κάνουμε ένα δικό μας άνοιγμα μέσα, εσωτερικό μια ευκαιρία να δώσουμε στον εαυτό μας στο συνάνθρωπό μας και στο Θεό μας Έτσι πολλά και καλή Σαρακοστή που έρχεται.